Το πιο μεγάλο θαύμα Το πιο μεγάλο θαύμα στη ζωή Είναι να μάθεις Να αγαπάς Είναι να μάθεις Όλα αυτά που ακούς στο Ευαγγέλιο Όλα αυτά που μας δίδαξε ο Κύριος Όλα αυτά που βλέπουμε στη ζωή των Αγίων Να μάθεις αυτά να τα κάνεις Κτήμα σου Δίωμά σου Όχι σε επίπεδο απλώς θεωρητικό, δηλαδή να ακούς για αυτά τα πράγματα αλλά σε καθημερινή βάση και στο λίγο αλλά αληθινά και όχι θεωρητικά και στον χώρο της φαντασίας και στον κόσμο του ονείρου αλλά στην πράξη έστω κάτι λίγο να το ζήσεις αυτό είναι μεγάλο θαύμα θαύμα νομίζεις πολλές φορές στη ζωή σου ότι είναι να δει μια εικόνα να κινείται να δακρύζει, να ματώνει είναι και αυτό είναι θαύμα Αλλά το συγκλονιστικό Αυτό που κάνει τους ουρανού να χαίρονται Αυτό που κάνει το Θεό να εφραίνεται Βλέποντας τα πλάσματά του Είναι αυτός ο συντονισμός της ζωής μας Με τη ζωή του Θεού Όταν η ζωή του γίνει η ζωή μας Όταν αυτά που λέμε δεν είναι μόνο λόγια Λόγια, θεωρίες Αλλά πράξη Τότε χαιρόμαστε αληθινά Τότε μπορούμε να πούμε ότι γινόμαστε σιγά σιγά χριστιανοί τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι αληθινά του Θεού και ότι ο Θεός μπήκε στην καρδιά μας μου έκανε εντύπωση κάποτε μίλαγα και έλεγα διάφορα έτσι πράγματα και μου λέει στο τέλος κάποιος όλα αυτά που είπες είναι θεωρίες. Λέω, όχι είναι λόγια, αλλά είναι αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει, είναι αυτά που ζούμε. Είναι αυτά... Κάτσε, κάτσε, μου λέει: Είπε αυτά που διδάσκει και αυτά που ζούμε. Ότι τα διδάσκει, λέει, το ξέρω. Ότι τα ζούμε, δεν το ξέρω, λέει. Δεν το έχω δει αυτά που λε. Μπορεί, μου λέει, να μου δείξει κάπου αυτά που λε, να τα δω. Ποιοι τα ζουν. Σου μιλάω μου λέει, για ζωή, έτσι. Για βιώματα, για πράξει. Για συγκεκριμένα περιστατικά στο εδώ και τώρα. Εκτό λέει και αν μιλά για κάποιο άλλο κόσμο, ότι είναι σε κάποιο άλλο διαστημικό χώρο, στο σύμπαν κάπου αλλού, και μιλά για κάτι άλλο. Αν μιλά, μου λέει, για αυτή τη ζωή, για αυτόν τον κόσμο, θέλω να δω. Θέλω να δω και μη βιαστεί και εσύ να πεις, Μα υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν. Αλλά δεν τη λέω. Κάτσε, θα πάω να σου βρω κάποιον να σου δείξω. Δηλαδή, έλα να πάρουμε ένα λεωφορείο, να πάμε να ταξιδέψουμε, να σου δείξω κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή είναι σαν να του λέω και εγώ ότι Αυτά που διδάσκω Τα ζουν κάποιοι Αλλά για να τους βρεις αυτούς τους κάποιους να στα δείξω Πριν να πάρεις λεωφορείο Να ταξιδέψουμε Δηλαδή είναι κάποιο Πούντος Κάποιοι Μερικοί Δεν είναι η πλειοψηφία Είναι λίγοι Οκέτε φορέ φτάνουμε και στο άλλο ακραίο σημείο να λέμε: Τι λες, Αυτά που λέμε δεν είναι θεωρίε, είναι κάποιοι στο Άγιο Όρος που τα έχουν ζήσει. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί κάποιοι στο Άγιο Όρος, πέντε άνθρωποι. Είναι, Εγώ λέω: Γνώρισα τον πατέρα Παίσιο. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή το βίωμα του Ευαγγελίου είναι ο πατήρα Παίσιο. Μου είχε πει κάποιο από εσά, μου γράψει μια επιστολή. Δηλαδή, το να σου λέω πέντε ονόματα, αυτή είναι, αυτή είναι η διδασκαλία στην πράξη. Τα πέντε ονόματα και κάποιοι άλλοι ελάχιστοι και ντράπηκα. Του λέω τώρα αυτό το ερώτημα και τι με το κάνεις ε, Γιατί θέλω να καταλάβω λέει, αν αυτά που διδάσκεις Είναι θεωρίες Ή αλήθειες Αν είναι μόνο λόγια Έστω ωραία λόγια Εντάξει ωραία λόγια ακούμε από παντού Το θέμα είναι να τα δω αυτά που λες κάπου Να τα δω Δεν ήθελα να, συζη... να συνεχίζω τη συζήτηση Γιατί τρεπόμουνα εσύ βέβαια θα μου πεις τώρα ότι έπρεπε να συνεχίσεις Να, τον, να το εξηγήσεις να, το, να τον πείσεις Να του δώσει επιχειρήματα Μα τι να σου πω και εγώ την ώρα που μου τα έλεγε ντράπηκα Γιατί δεν είχα επιχειρήματα πολλά και εγώ να του πω Γιατί το πιστεύω αυτό που είπε, Ότι είμαστε Θεωρητικοί χριστιανοί Δεν είμαστε στην πράξη Συνεπείς σε αυτά που λέμε Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε Μεγάλα λόγια Και ελάχιστα έργα Α πούμε, ομιλη... τελειώνω μια ομιλία. Πάνω να φύγω από την εκκλησία και με βρίσκει ένα φτωχό. Και μου ζητάει ελεημοσύνη. Και τι του λέω, ε, Ξέρετε, δεν έχω ψηλά μαζί μου. Και ένα φτωχό γύρισε και μου είπε: Μα δεν χρειάζομαι μόνο ψηλά. Δεν πειράζει και χοντρά πατρά Αν έχετε, δηλαδή τα 5 ευρώ που είναι τα χοντρά, α ένα χαρτονόμισμα παράδειγμα, δεν του πέφτει το άνθρωπο ε, πολύ. Και αυτό λίγο του είναι, αυτό είναι ευτυχώ και πέντε χρόνια του δώσει, τα χρειάζεται. Γιατί συνέχεια δεν έχω ψηλά και δεν έχω ψηλά. Και, και ενώ μπορεί να πούμε πριν, και εδώ μπορεί πριν να μίλαγα περί αγάπη στο κήρυγμα να κάνω μια πολύ ωραία ομιλία. Μα και τώρα κοίταξε τώρα πω ότι με ακούει τώρα κάποιο που έχει ανάγκη να με πάρει τηλέφωνο πάλι το ίδιο θα κάνω. Δυστυχώ, σκέψω να με πάρει τώρα τηλέφωνο και, και να μου πει. Να μου πει, Πάτε μπρο, πολύ ωραία τα είπε. Σε παίρνω τηλέφωνο να επανορθώσει. Δώσε μου χρήματα, έχω ανάγκη από πολλά λεφτά. Σιωπώ, δεν, είναι... δεν περιμένω το Βασίλη Χατζη Νικολάου να βάλει μουσική. Ο Βασίλη βάζει τη μουσική. Αλλά αυτό το κενό που άφησα ήταν το κενό τη δική μου Βασίλεια Μηχανία. Σε ευχαριστώ που και σήμερα είσαι μαζί μα. Αυτή η. Είναι... ο Χριστιανισμό στην πράξη είναι ο Βασίλη Χατζη Νικολάου. Και αγαπά την εκπομπή και το δείχνει εμπράκτου ε, και μουσικό. Με τη μουσική του επένδυση και την ηχητική επεξεργασία δείχνει ότι όχι απλώ λέει, αλλά στην πράξη βοηθάει. Και με στηρίζει. να μου λέγε Πάτερ, πολύ θα ήθελα να σε στηρίξω στην εκπομπή που κάνεις, να σε βοηθήσω, θα το ήθελα θα μου άρεσε και θα ήταν όμορφο κάποτε, κάπου, κάπως αλλά ε, δεν μπορώ τώρα. Αυτό που κάνω εγώ. Λόγια χωρίς αντίκρισμα. Πού είναι αυτές οι εντολές του Χριστού. Πού είναι αυτές. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο θαύμα. Να ζούμε τις πολύ συγκεκριμένε εντολές του Χριστού και να μην Αναλώνουμε το χρόνο μας, την κρίνια μας, το τσακωμό μας, το μίσος μας, τις κακίες μας, ε, οτιδήποτε άλλο κάνουμε που με την ψυχή μας για άλλα πράγματα δευτερεύοντας τη ζωή μας. Είδε τι είπε ο Κύριος, λέει, ε, αφήσατε λέει, την κρίση και το έλεος, αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου. Τα βαριά που σα ζήτησα, είπα μερικά πράγματα λέει πολύ ξεκάθαρα, πολύ βαριά, πολύ ουσιαστικά και αυτά τα προσπερνάτε τόσο εύκολα. Και δεν κάνετε τίποτα από αυτά που λέω. Και ασχολείστε με ασήματα πράγματα. Θα μου πει κανεί τώρα, ποια είναι τα ασήματα. Ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω ποια είναι τα ασήματα. Πάντω ξέρω ότι πολλέ φορέ τσακωνόμαστε για πράγματα και στον χώρο τη Εκκλησία, για πράγματα που νομίζω προηγούνται άλλα. Θα, θα έπρεπε να προηγούνται και άλλα, τουλάχιστον στη ζωή μας, τα οποία δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε Μου λέει δηλαδή για πες με ένα παράδειγμα Ένα παράδειγμα λέει το Ευαγγέλιο ξεκάθαρα Ότι οποιο έχει δύο χιτώνε Λέει να δίνει τον ένα Το είπε ο Κύριος. Δεν το είπε ο Κύριος. Το είπε Το κάνουμε Όχι Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν Αλλά αν, σου, αν μου πεις να τους σου δείξω Ε θα σου πω δύο τρει που ξέρω Καταλαβες Χριστιανοί όμως δεν είναι δύο τρει. Λέμε ότι είμαστε χιλιάδες Λέμε ότι είμαστε εκατομμύρια Και ο Χριστός απευθύνθηκε σε όλους Δεν είπε αυτό που λένε για εξαιρεσει. Λέει ο Κύριος Αν σε χαστουκίσουν γύρισε και το άλλο μαγουλό σου Ποιο το κάνει αυτό Κανένας Κανένας δεν το κάνει αυτό Και λέμε μετά Ναι αλλά ο Κύριος εννοούσε συμβολικά Εννοούσε κάτι άλλο Είχε κάτι άλλο στο νου του Ήταν κάτι αληγορικό, Ήταν κάτι που ήθελε ένα βαθύτερο νόημα μα, τι, μα αυτά τι λες Τι είναι αυτά που λε. Τι βαθύτερο νόημα είχε, αυτό εννοούσε Τα βαθύτερα νοήματα Δηλαδή οι δύο χειτώνες εννοούσε κάτι βαθύτερο Άλλο νόημα Το να γυρίσεις το μάγουλό σου αλλού ήταν άλλο νόημα Αυτά όμως που θες εσύ και τα πας εκεί που θέλεις Και βρίσκεις τα δικά σου νοήματα Τελικά Εκεί έχεις πιάσει το νόημα νομίζεις του Χριστού Στα ξεκάθαρά του λόγια Δεν κάνουμε τίποτα Δεν είμαστε συνεπεί. Είναι φοβερό αυτό δηλαδή το λέω σαν μια δική μου αυτοκριτική Έτσι Σαν μια δική μου αυτοκριτική Και Συγγνώμη που δεν σου κάνω και το χατήρι που μου πει μια μέρα ε, Να μιλάς Να τα βάζεις με τους άλλους Να λες, να τους βάζεις τη θέση του όλους τους να ε, Υπάρχουν άνθρωποι άξιοι που το κάνουν αυτό Εγώ σου λέω Δεν έχω μάθει να κάνω το α Έτσι και τι θα πω στον Χριστό, τι ξέρει, Εγώ φώναζα και του έβαζα όλου στη θέση του και στο φτωχό έλεγα ότι δεν έχω ψηλά. Και ο κύριο μου είπε ότι δώσ' όλα. Έτσι δεν είπε ο κύριο. Λέει είσαι γεραία. Τι θέσει εσύ τα λεφτά. Τι θέσει εσύ το αυτοκίνητο. Τι θέσει τι πόλει στολέ. Τι θέσει του σταυρού. Τι τα θέσει εσύ αυτά. Τι θα πω εγώ στον κύριο. Κύριε, α σου εξηγήσω κύριε. Ξέρει, κύριε, η θεία λειτουργία απεικονίζει τη βασιλεία του Θεού που είναι όλα λαμπρά και μεγαλειώδη και γι' αυτό έχω κάνει μια πάρα πολύ ωραία στολή που είναι τόσο πολύ ακριβή. Γιατί πρέπει να απεικονίζω εσένα και στην ώρα τη θεία Λειτουργίας δεν είμαι εγώ αλλά είσαι εσύ. Και φοράω τη δική σου τη στολή για να απεικονίζω την εσχατολογική προοπτική και το φω και τον παράδεισο. Και θα μου πει ο Χριστό: Καλά όλα αυτά, φρέπετε. καλά όλα αυτά, μπράβο. Αλλά ο φτωχό που του ότι δεν έχει λεφτά εκεί, πώ δεν θυμήθηκε που είπα ότι στο πρόσωπο του φτυχού βλέπεις εμένα. Ότι στο πρόσωπο κάθε φτωχού είμαι εγώ. Στον ελάχιστο αδερφό σου. Εμεί επιείσατε Σε εμένα το κάνατε. Δηλαδή ένα, ευ ένα ευαγγέλιο. Ε, κατά τα μέτρα μας. Κατά τα μέτρα μου. Σου ξαναλέω δεν, δεν σε κρίνω. Δεν ασχολούμαι με τη δική σου ζωή. Δηλαδή, γιατί δεν, δεν είναι αυτή η αρμοδιοτητά μου σήμερα να σου κάνω ένα κριτική και έλεγχο. Για τον εαυτό μου το λέω για τον εαυτό μου το λέω και ύστερα θέ να το μεγαλύτερο θαύμα αυτό, να έχεις το θαύμα αυτό της εφαρμογής του θελήματος του Χριστού στη ζωή σου όχι λόγια, λόγια το να κάνεις ομιλίες και εκπομπές είναι το πιο ανώδυνο είναι απλώς θέμα χαρίσματος δηλαδή να μπορείς να μιλάς και τι έγινε μετά από αυτό και μετά από αυτό τι έγινε και μετά από αυτό τι έγινε εσύ όμως που, που, που δίνεις το μισθό σου όλο ένα σωρό λεφτά και αγοράζεις και μου κουβαλάς βιβλία και μου δείτε πάτερ πάρε τα αυτά και δώσε τα ελεημοσύνη σε όποιους βρεις και χάρισε βιβλία να ωφεληθούν και πάρε ελεημοσύνη και δώσε εσύ εφαρμόζεις το Ευαγγέλιο του Χριστού όχι εγώ που τώρα μιλάω το καταλαβες μην παρεξηγήσε που είπα. δεν είπα το όνομά σου είπα. υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράξεις αγάπης θυσία με πόνο με προσωπική συμμετοχή, με κόπο και αφιερώνουν χρόνο, χρήματα ταξιδεύουν παίρνουν λεωφορεία πάνε από εδώ, πάνε από εκεί για να θυσιάσουν κάτι από το εγώ τους, για τον αδερφό τους που το παίρνει και το, και το, και το δέχεται ως θυσία ευ, ευώδη ο Θεός τους Ισοσμήν ευωδίας πνευματική. και εγώ είμαι ε, στα λόγια και στα λέμε να δούμε ένα μεγάλο θαύμα. Μα Με αυτό, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα. Τι να τα κάνει τα θαύματα, τα εξωτερικά. Αυτά έρχονται και φεύγουν και τα ξεχνά και μετά από λίγο καιρό. Τα ξεχνά μετά από λίγο καιρό. Τα ξεχνά. Πα, α πούμε, σε ένα προσκύνημα και μετά, άμα δεν μείνει κάτι στην ψυχή σου βαθύτερο, βαθύτερο. Πέρασε και το προσκύνημα Έρχεται μια εικόνα θαυματουργή. Ουρά ο κόσμο απ' έξω. Χιλιάδε άνθρωποι έρχονται. Μετά που πήγανε όλοι αυτοί. Μετά από τις μέρες αυτές των θαυμάτων Των ε, μεγαλόπρεπων εκδηλώσεων Πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Δηλαδή θα ξανάρθουν όταν θα ξανάρθει κάτι θαυματουργό Κάτι εντυπωσιακό Και μετά η κάθε μέρα που κυλά Η κάθε μέρα που κιλά, η πάλι ανάγκη Από βοήθεια Από σωτανή εκκλησιαστική ζωή Από σχέση με τον Χριστού Αληθινή, καθημερινή Πού πήγανε μετά όλα αυτά Τι είναι έτσι εκρήξεις σε φωτοβ ένα πυροτέχνημα κρατάει για λίγο και μετά χάνεται Γι' αυτό βλέπεις ο Κύριος δεν, δεν επέβαινε τόσο στα θαύματα αυτά τα εξωτερικά Μέσα να σ' αλλάξει Να αλλάξει η ζωή σου Να αλλάξει η ζωή σου Ο Πέτρος περπάτησε πάνω στα κύματα Τον άφησε ο Κύριος και περπάτησε Θαύμα, εντυπωσιακό Τον Απόστολο Παύλο δεν τον άφησε Βούλιαξε, ναυάγια, ταλαιπωρίες Γιατί δεν το κάνει θαύμα και το Απόστολο Παύλο τι δεν το κάνει και αυτού, τέτοιο θαύμα. Και λέει ο κύριο, Ποιο σου είπε ότι δεν το έκανα θαύματα. Μεγάλα θαύματα έκανε στον Απόστολο Παύλο. Όχι όμω να περπατά στα κύματα. Αυτό είναι. Ναι, και ο Απόστολο Παύλο που περπάτησε στα κύματα αρνήθηκε τον κύριο. έρισε θαύμα και αρνήθηκε τον κύριο. Και ο Απόστολο Παύλο που είχε αρνηθεί τον κύριο, Έζησε άλλο θαύμα, γνώρισε τον κύριο με Μετά βούλιαξε στα ναυάγια με το καράβι που πήγαινε τόσες φορές ναυάγια, τα λεπωρίες μέσα στη θάλασσα να κάθε λέει πόσες μέρες να παλεύει με τα κύματα και μετά λέει, μίλαγε στον κόσμο και τα λόγια του άγγιζαν τις ψυχές των ανθρώπων γιατί τους άγγιξε γιατί τους άγγιξε γιατί ζούσε αυτό που έλεγε μιλάει εκπείρας μίλαγε με πόνο μίλαγε με αγάπη μίλαγε με τη σφραγίδα του Χριστού μέσα του και μίλαγε ο Χριστό μέσα από αυτόν, μέσα από τα χείλη του. Αυτό είναι θαύμα. Και μίλαγε μετά και άλλαζαν οι ψυχέ των ανθρώπων. Έκανε μια ομιλία και άλλαζαν όλοι γύρω του. Αυτό δεν είναι θαύμα. Δεν φαίνεται, δεν είναι κάτι που να πει ότι ξέρω εγώ κάποιο που δεν έχει μαλλιά, ξαφνικά έβγαλε μαλλιά ανάπο που κοίταξε το πώ έγινε. Ή κάτι που, ε, που, να, που, που ήταν ένα συθτοφάνη του ξαφνικά αναστένετε, αυτό είναι θαύμα. Ναι, αλλά και αυτά είναι μεγάλα θαύματα. Η εφαρμογή στην πράξη της ζωής Τον όσον ο Χριστός μας διδάσκει Γιατί αλλιώς Θα ακούσουμε κάμια κουβέντα φοβερή από το στόμα του Κυρίου Και δεν ξέρω τι θα πούμε τότε ο καθένας μας δηλαδή Ο καθένας μας τη ζωή Που λέει ο Κύριος ότι θα σας πω δεν σας ξέρω Ούκοι είδα εμάς, δεν σε ξέρω Μα Κύριε εγώ ξέρει, Με ήξερε κόσμο, κόσμος μα, μίλαγα για σένα και, έκανα, και θα πει ο Κύριος Ναι εγώ δεν σε ξέρω γιατί δεν έχεις μαζί μου Δεν έχεις μια σχέση μαζί μου αληθινή Μίλαγες, εντάξει για δεν ήταν πολύ ωραίο Ήταν εύκολο Γιατί τι έπαθες που μίλαγες Τι έπαθες που μίλαγες Ένα έπαθες ακουγόσουν, Έγινες γνωστός, δοξαζόσουν, Σε θεωρούσαν κάτι Εγώ όμως που σε ξέρω και βλέπω ότι δεν κάνεις αυτά που λέω Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι κάνεις από αυτά που διδάσκεις Λες τα παιδιά σου διάφορα πράγματα Λες τον άντρα σου, λες τη γυναίκα σου, συμβουλές το, ένα το, άλλο. το θαύμα αυτό το έχει ζήσει μέσα σου Αυτό που ζητάς να κάνει ο άλλος το έχεις κάνει εσύ Το έχεις κάνει εσύ Και να φτάνουμε στο σημείο, δυστυχώς, που είπα από την αρχή, να πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν χριστιανό και να λέμε ε, υπάρχει κάποιος να στον δείξω που είναι καλός. Που θα πρέπει να πούμε, α, είναι και στην πόρτα σου σε έξω να, όλο ο κόσμος έτσι είναι. Όλοι είμαστε, όσοι είμαστε άνθρωποι του Θεού, όσοι αγαπάμε τον Χριστό, είμαστε ένα ζωντανό υπόδειγμα, ένα ζωντανό παράδειγμα, ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Και σου λέει άλλος, τι ζωντανό Ευαγγέλιο. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου Γνωρίζεις έναν χριστιανό και απογοητεύεται ο άλλο. Λέει τι είναι αυτό πράγματα Έτσι είναι οι χριστιανοί Άντε καλέ, καλύτερα που ήμασταν με οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο παρά με αυτόν Βάζει τηλεόραση να δει Ακούει περιστατικά Ως με για μένα Ένας παπάς λέει Ως με έκλειψε το παγκάρι Λες τι γίνεται εκεί πέρα Πού είναι το Ευαγγέλιο Πού είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη αυτό Ο το θέλει να δει τι, το βίωμα. Δε θα έπρεπε. Αλλά τώρα επειδή μιλάμε μεταξύ μας Έτσι εκεί είμαστε άνθρωποι που είμαστε ε, Κοντά στο Χριστό λέμε Που κοινωνάμε, που προσευχόμαστε Σου λέω άλλος Το ζεις αυτό το πράγμα που λες Το εφαρμόζεις Μου είπε άνθρωπο να του βρω φίλους χριστιανούς Που να μην με απογοητεύσουν με την έννοια, όχι να είναι αλάνθαστοι Αλλά πώς να το πω Να βγαίνει από την ψυχή του, μια χαρά Να βγαίνει μια ευτυχία Να βγαίνει μια συνέπεια στη ζωή τους, έτσι να μην γνωρίσει κάποιον και μετά πολύ κοφάνι Ότι είναι πονηρός, ότι είναι ιδιοτελής Ότι κοροϊδεύει, ότι υποκρινόταν Ότι άλλα έλεγε και άλλα ήταν Ότι άλλο έδειχνε Ε, κάτσε, τότε σου λέει Δηλαδή η διαφορά ποια είναι η δική σου Ποια είναι η διαφορά Ότι έχει μια ταυτότητα Ότι κάνει μια νηστεία Εξωτερικού τύπου Ότι λιβανίζεις Ότι πας, τι, τι, ποια είναι η διαφορά Στην ποιότητα τη ψυχή σου, ε Μέσα σου, όχι το προφίλ, το προφίλ εντάξει φοβερό είναι Εντυπωσιακό, αφού σου λέω εγώ ως, ως κληρικός Έχω ένα προφίλ φοβερό, ιερατικό ε, ε, ε, ε, και λοιπά Και ο άλλος γνωρίζει, με γνωρίζει και απογοητεύεται Και λέει αν απογοητεύτηκα από σένα που είσαι ένας ιερέας Ε τότε που θα βρω αυτό το, το, το, το βίωμα που λες Ποιο το ζει αυτό Γι' αυτό σου είπα στην αρχή Ρωτώνω μερικοί, ο χριστιανής που βιώνεται Σε ποιο πλανήτη Στη γη Γιατί στη γη δεν το βλέπω λέ Καταλαβαίνει πόση πως πως η μετάνοια έχουμε να, να αγγίξουμε. Πόσο να, πρέπει να μετανοήσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να, να μετανοήσουμε πάρα πολύ όλα αυτά. Και αν θέλω να πω ιστορίε, θα πρέπει να ψάχνω ιστορίε περιστατικά από εδώ και από εκεί. Τη διάβασα στο χειροτικό, τίποτα, δεν πριν 500 χρόνια, τίποτα. ή να βρούμε ε, πέντε ανθρώπου, α πούμε που. εντάξει, ότι υπάρχουν υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε οι περισσότεροι. Έτσι να ζούμε όλοι. Αυτό είπε ο κύριο τουλάχιστον. Έτσι. Ο κύριο είπε: Σα αφήνω ε, να σα βλέπουν οι άνθρωποι και να καταλαβαίνουν ότι εγώ είμαι μέσα σα. Σα αφήνω και θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε αγάπη μεταξύ σα. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι συμβολικό και αυτό. Ξεκάθαρα λέει: Για να καταλάβουν οι άλλοι, αν είστε μαθητέ μου, θα βλέπουν ότι έχετε μεταξύ σα αγάπη. Πούντι. Πούντι. Σου ξαναλέω δεν σε κρίνω, τον εαυτό μου κρίνω Που βλέπω ότι δεν έχω αγάπη Δεν αγαπώ, δεν συγχωρώ Δεν είμαι ανοιχτό στους άλλους Δεν μπορώ να δεχτώ ότι και ο άλλος είναι σπουδαίος Ότι είναι καλός, ότι είναι σημαντικός Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο άλλος μπορεί να πει κάτι πολύ πιο σωστά από μένα Να επενέσω κάποιον άλλον Μια άλλη προσπάθεια Έναν άλλο σύλλογο, ένα άλλο κίνημα Μια άλλη αδελφότητα, ένα άλλο μοναστήρι Για δέ λίγο, για για δες λίγο πως είμαστε οι χριστιανοί μεταξύ μας ε? Εσύ λες σε ποιον είσαι Τι νοσί Σε ποια παρέα ανήκεις, σε, Με ποιους είσαι Και λες δηλαδή Αγάπη δεν έχουμε εμείς τώρα μεταξύ μας Τι μας ενώνει Ποιος μας ενώνει ο Χριστός Ή άλλα πράγματα Δεν χρειάζεται να τα λέμε μεταξύ μας Τα βλέπει ο κόσμος Και μας λένε οι άλλοι Είπε θα καταλάβουμε ότι είστε δική του αν έχετε αγάπη Πού είναι η αγάπη Πού είναι η αγάπη μεταξύ σας Πού είναι η αγάπη μεταξύ σας Θυμάζετε λέγει ο Γκάντι Μου αρέσει πολύ ο Χριστός λες αυτά που ειναι η αγαπη που ειναι αγαπη μεταξυ σας που ειναι αγαπη μεταξυ σας θυμαστε λεγει ο γκαντι μου αρεσει πολυ ο χριστος λες αυτα που λεει αλλα με έχουν απογοητεύσει οι χριστιανοί Όχι επειδή είναι άνθρωποι και έχουν αδυναμίες Όλοι έχουν αδυναμίες Εντάξει αλλά ε, κάτσε τώρα. Ε, κάτσε τώρα Τουλάχιστον αυτό δεν κοινώνησε Ποτέ του Τουλάχιστον αυτό δεν κράτησε στο χέρι του κουμποσκίνη, τουλάχιστον αυτό δεν πήγε στο Άγιο Ρο, τουλάχιστον αυτό δεν ζούσε τέτοια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού. Έτσι. Άμα λοιπόν λε εσύ ότι και άνθρωποι είμαστε και εμεί άνθρωποι κι εσεί, τότε ποια είναι η διαφορά. Ποια η διαφορά. Θα πρέπει να έχουμε κάνει δρόμο πιο, πιο πολύ. Είμαστε πίσω. Είμαστε στάσιμοι ενώ ο κόσμο θα περίμενε πολλά από εμά. Και ο Θεό νομίζω θα περίμενε πολλά από εμά και δεν κάνουμε τίποτα. Θα πω σε ο Άγιος Αγάθωνας στο... είδες ξεκινήσαμε τώρα ιστορία ο άγιο Αγαθώνα, ο ένα ε... ο, ο άλλο, αλλά ένα σύγχρονο περιστατικό δύσκολο να το πω ή θα πω 5-6 μόνο ο Άγιος Αγάθωνας λοιπόν πήγαινε στην... να πουλήσει τι που λάγει εκεί πέρα τα πανέρια του και όπως πήγαινε λέει, βρήκε ένα λεπρό στο δρόμο το ξέρεις και του λέει ο λεπρός πάρε με μαζί σου εκεί που πας λέει, για να πουλήσει. Πάρε με, σήκωσέ έμε και πάρε. Τον παίρνει στον νόμο, τον, πάει, τον, τον βάζει δίπλα του. Ο Άγιο Αγάθωνα πούλαγε. Μετά που πουλάει το πρώτο ε, καλάθι, τι είχε πλέξει εκεί, του λέει ο Λεπρός, το πούλησε. Λέει το πούλησε. Απόσο το πούλησε, Λέει τόσο. Α, να σου μου παίρνει μια πίτα. Λέει ο Άγιο Αγάθωνα, Να σου πάρω. Ναι, να σου πάρω μια πίτα. Του παίρνει μια πίτα. Άντε, λε, συνέχισε να πουλά και τα άλλα, του λέει ο πούλαγε. το δεύτερο πανέρι. Να σου πω αυτό πόσο το δώσες Αυτό λέει τόσο Να σου μου παίρνεις και κάτι άλλο Άρσε σε ζήταγε Πάρε με εκείνο πάρε μου. Και ό,τι πούλαγε ο Άγιος Αγάθωνας ο, ζη, ο λεπρός του ζήταγε να το αγοράζει πράγματα Δεν τα να βάλει τα λεφτά στη τσέπη του να τα μαζεύει α πούμε, μου παίρνει εκείνο μου πέρα. Τώρα δίπω λέμε, πάρε μου και μια Coca-Cola, πάρε μου και ένα sandwich, πάρε μου και, ένα... και μια εφημερίδα τώρα, Πάρε μου μετά και ένα παγωτό να δροσιστώ και τίποτα δεν μείνει στον άγιο αγάπη στη τσέπη. Ό,τι έβγαζε τα δίνει στο λεπτό. Στο τέλο τα πούλησε όλα. Του λέει ο λεπτό, έχει τίποτα άλλο να πουλήσει. Λέει Όχι, τα πούλησε όλα. Και ό,τι είχα λει στάδου αν τελικά. Πάω να φύγω, λέει. τώρα πάω στο κελάκι μου. Και του λέω λεπτό που πάει. Πάρε με πάλι με πάση εκεί που με πήρε. Να αφήσει με αφήσει και με βρήκε λύσει, παρακαλοπορεί. Ε, τον πήρε. Είχε βαρύνει εδώ μεταξύ αυτούς και φάει και όλα τα καλά τον πήγε πάλι τον άφησε στη θέση του τον αφήνει κάτω και πάει και ακούει τη φωνή του λεπρού και του λέει ευλογημένος να είσαι λέει αγάθωνα και στον ουρανό και στη γη γιατί είσαι άνθρωπος του Θεού είσαι άνθρωπος του Θεού αληθινός όχι λόγια από το πρωί στο το βράδυ σου βγαλα το λάδι και εσύ δέχτηκες να σε ξεζουμίσω γιατί αγάπη. Και δε φοβήθηκε από το ξεζούμε με αυτό, γιατί θα βγαίνει συνέχεια αγάπη, αγάπη, αγάπη. Και δεν ήσουν υποκριτή, δεν ήσουν ψεύτη, δεν ήσουν, δεν ήσουν ένα χριστιανό έτσι τη φινέτσας του εξωτερικού τύπου. Ήσουν αληθινό και τα απέδειξε. Ευλογημένο να είσαι του λέει αγάθωνα από το Θεό. Και τον δύο άγιο αγάθωνα στο λεπρό και είχε εξαφανιστεί Δεν ήταν λεπρό, ήταν άγγελο του Θεού που ήθελε απλώς ο Θεός να διαπιστώσει και να δοκιμάσει και να αποδείξει και σε όλους εμάς που το βλέπουμε και τώρα το συζητάμε ότι ο Άγιος Αγάθωνας Αγάθων, ωραίο όνομα έχω και φίλος του Άγιου Όρος Αγάθων πατήρ Αγάθων ωραίο όνομα αλλά το βίωμα του πιο ωραίο αληθινός άνθρωπος του Θεού εγώ δεν θα το έκανα αυτό δεν το λέω για να καυχηθώ ότι ακόμα και η μετάνοια μου για καύχηση γίνεται αλλά είναι προ ντροπή μου που το λέω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Πε ότι κάνω ευχέλιο και μου δίνει κάποιο χρήματα και βγαίνει κάποιο και μου λέει: Πόσα έβγαλε τόσα. Πόσα σου δώσανε, δώστα μου όλα. Ε, του λέγανε τι, τι, Όλα. Ξέρετε τι μου έχει δώσει 30 ευρώ, 50 ευρώ. Τι θα θες 50 ευρώ, Μα γιατί να μην μου τα δώσει. Δώστα μου όλα. Το καταλαβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει μια τεράστια απόσταση. Το θεωρούμε ότι κάποιοι τα έκαναν αυτά. Α, αυτοί α τα έκαναν. Εμεί τώρα δεν μπορούμε. Να κάνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε? Δεν ξέρω γιατί Εγώ δεν τα κάνω, σου λέω Μην πεις ότι σε μαλώνω. δεν σε μαλώνω Γιατί ούτε εγώ τα εφαρμόζω αυτά Αλλά σήμερα θέλω να αναρωτηθώ μαζί σου, μαζί με ποιον, να αναρωτιέμαι Άλλους λες το... Πάλι στον Ευεργετινό ήταν ένα μοναχό που είχε το χαρακτηριστικό ότι ό,τι του ζητούσε για εξυπηρέτηση πάντα σε βοηθούσε. Οτιδήποτε. Δηλαδή του έλεγε: Θέλω να με βοηθήσει να μετακινήσω λίγο το κρεβάτι μου στο δωμάτιο μου, ξέρω εγώ γιατί δεν μπορώ μόνο μου. Έρχομαι, ναι, πάμε. Άλλο του έλεγε: Θέλω να με βοηθήσει να πάμε για αυτή τη δουλειά. Έρχομαι εγώ να σε βοηθήσω. Έλα λίγο στον κήπο ε, να ανοίξω κάτι αυλάκια. Θέλω και να τα αποτύσω. Ε, θα έρθω εγώ. Συνέχεια, ό,τι του λέγανε το έκανε. Διακονία θυσία, αγάπη αυτό είναι, αυτό είναι χριστιανισμός όταν πώς έκανε μοναστήρι και έχει έρχεται ένα επίσημο πρόσωπο με συγκινούν και αυτοί που είναι κοντά στο επίσημο πρόσωπο και το οδηγούν, ε, του μιλάνε και λοιπά και λοιπά, αλλά πιο πολύ συγκινούν. αυτοί οι αφανείς μοναχοί που φεύγουν νωρί. Ενώ θέλουν και αυτοί σαν άνθρωποι να δουν ρε παιδί Να δουν ποιος ήρθε, τι είπε, τι έκανε Είναι η, η ανθρώπινη τάση Να δεις πούμε την επίσημη στιγμή Την τελετή που κάθονται εκεί Επίσημοι και μιλάνε και αυτοί φεύγουν Και πάνε στη κουζίνα Και τιμάζουν και βάζουν το καφέ Και βάζουν το κέρασμα και τιμάζουν το φαγητό Και δεν τους βλέπει κανείς Δεν τους βλέπει κανείς και μετά παίρνει το δίσκο άλλους μοναχούς και τον προσφέρει στον επίσημο και αυτός που ξεκίνησε την πρώτη πρώτη πρώτη θυσία της διακονίας, της ταπείνωσης, της αφάνειας της αφάνειας, δηλαδή του Χριστού ε, ο Χριστός είναι ο αφανής Αυτός δεν φαίνεται, Αυτό δεν ακούγεται, αυτό είναι όμω ο αληθινός μαθητή του Χριστού ο ταπεινός, που ζει εμπράκτος το Ευαγγέλιο Εγώ όταν πάω στο Άγιο Όρος επειδή είμαστε ιερέα, Τους ιερείς του έχουν τη λειτουργία με τους άλλους πατέρες Ή μετά τους πάνε στην τράπεζα Πρώτες δίπλα στον ηγούμενο κάθονται Αυτό είναι αλλιώ. αυτό είναι ωραίο Ο άλλος όμως Ο άλλος είναι ταπεινο. Ο άλλος είναι άγνωστος Δεν τον δει Που την ώρα που εσύ είσαι στην εκκλησία και θυμιατίζεσαι Και θυμιατίζεσαι Και λιβανίζεσαι και λιβανίζεσαι από τον εγωισμό και από την κοινοδοξία, αυτό είναι στην κουζίνα και ετοιμάζει τα φαγητά και ψήνεται και κόβει και καθαρίζει και ταλαιπωρείται. Αυτός είναι ο χριστιανισμός της πράξης, της πράξης. Το οποίο εμείς δεν ζούμε. Πού είναι η προθυμία μας? Πού είναι η προθυμία να διακονήσεις κάποιον μου λέγει μια γυναίκα πάω λέει, στο, στο πίκμα στη Βούλα που μου είπε Στο ίδρυμα της Κυριακές Και βοηθάω τι Να κατέβουν τα παιδάκια λέει, που τα φέρουν με τις ειδικές ανάγκες Να κατεύουν από το αυτοκίνητο και ανήκουμε τα καροτσάκια τους Να τα βάλουμε πάνω Να τα πάμε στην εκκλησία Να τα κοινωνήσουμε και μετά να τα ξαναβάλουμε στο αυτοκίνητο Και να τα πάμε στο δωμάτιό τους αυτό το άνοιξε κλείσε το καρότσι Βάλ το μέσα, στίβα το, κατέβασε το πεδάκι Και το κατέβασε το πεδάκι δεν είναι ένα τσουβάλι που το βγάζεσαι Θέλει προσοχή τα ποδαράκια του Πως θα γυρίσει, πως θα κουμπήσει το κεφάλι του Σιγά μη χτυπήσει πάνω στη στέγη του, πάνω στο αυτοκίνητο Α, Ήρεμες κινήσεις με αγάπη Αυτό είναι αγάπη Αυτό είπε ο όμως Σας έδωσα λέει υπόδειγμα Ό,τι κάνω να το κάνετε ο θέλει να είσαι πρώτο, λέει ο κύριο να είναι τελευταίο. Πού το ποιος είναι τελευταίο, Ποιο χριστιανό είναι τελευταίο, ποιο χριστιανό είναι τελευταίο, εγώ δεν θυμάμαι να έχω, να έχω υπάρξει τελευταίο. Όποιο θέλει να είναι πρώτο τελευταίο, όποιο θέλει να έχει εξουσία να γίνει διάκονο όλων, δούλο όλων, άκουβέντε. Άκου Για να μην παρεξη και λέμε αλληγορίε, τι αλληγόρια είναι το δούλο. Αλληγω είναι και αυτό. Διάκο είναι αλληγωρικό. Τι θα πει αληγικό, Εύκολα τα θεολογικά, τα βαθιά. Αλλά εκεί. εκεί ποιο θα πάει. Εκεί ποιοι θα πάνε, κάποιοι άλλοι. Δηλαδή είναι, οι κάποιοι είναι τη υψηλή θεολογίας και κάποιοι είναι τη ταπεινή διακονία. Ναι, αλλά ο τελικά ποιο μακάρισε. Ποιο μακάρισε. Και μου είπε ότι πήγαινε εκεί στο Πίκπαν στη βούλα και συγκινήθηκα. Μου λέει πήγαινε να λέει Πάω τι Κυριακέ και βοηθάω και μετά. και μου αρέσει λέει, η Εκκλησία φυσικά, αλλά δεν μπορώ να πάω την ώρα που εγώ θέλω. Θα πάω και λίγο πιο αργά, δεν θα μπορέσω και να προσέξω αυτά που θέλω γιατί προηγούνται τα παιδιά να τα βάλω και, και όμως γεμίζει η καρδιά της από την αγάπη και τη χάρη και το έλεος του Θεού και α μην προλαβαίνει όλα αυτά που προλαβαίνω εγώ από τον όρθρο. Όρθρο βαθαίος, αλλά ζωνυχτωμένος στο βαθύ όρθρο της αμαρτίας και τη ασυνέπεια της πνευματικής χριστιανικής ζωής. Έτσι νομίζω. Πάει ο Άγιος Μακάριος Στο κελί του άλλου του πατρός του, του μοναχού Που ήταν ένα, ένα, ένα γιορτάκι μόνο του Ήταν μακριά στην έρημο Και πάει να τον επισκεφτεί Τι κάνεις παπούλι μου καλά καλά Σε ευχαριστώ που ήρθες λοιπόν Πατέρ Μακάριε Άγιος Μακάριος υψηλού Μέγας Άγιος Με οπτασίες και εμπειρίες και βιώματα Τι κάνεις λε Πατέρ πολύ καλά δόξα του θα θέλεις τίποτα ότι σου λείπει κάτι Θα θέλεις κάτι να σου κάνω εγώ εσένα Πες μου ζήτησε μου κάτι Ε; Τι να σου ζητήσω τρεπόταν λέει. Πες, πες μου τι θέλεις ε, Τίποτα λέει έχω, έχω εδώ χρόνια εδώ στην έρημο Και ε, όλο παξιμάδια. τρώω Πες μου κάτι τι θέλεις Πες μου πάτερ ε, Θα μου άρεσε να είχα ένα παστελάκι Ένα παστέλι θα μου άρεσε Του λέει το έχω πεθυμίσει αλλά έτσι το είπα, λέει, επειδή με ρώτησες. Δεν θέλω όμω τίποτα, λέει, ε, έτσι το είπα. Α, κάποια άλλη φορά, του λέει ο, πα, ο, πατήρ, ο Άγιος Μακαρύο: Περίμενε λίγο, λέει, περίμενε και έρχομαι. Και φεύγει από το κελί του και πάει: Πόσε ώρες δρόμο, λέει, να βρει το πρώτο χωριό. Πήγε να βρει το πρώτο χωριό μακριά και, και να πάρει ένα παστέλι. Και γύρισε στο, στο, στο γεροντάκι αυτό και του λέει: Πάτε μου, σου φέρα το παστελάκι που ζήτησε. Πάρ το παστέλι να το φά. Λέμε, τι έκανε, του λέει, Πάτε μου, έτσι Όχι, λέει: Τι έτσι το πες. Έτσι το πες αλλά εγώ Δεν μπορώ να τα, να, να τα αφήσω έτσι Αφού το ζήτησες τι να μην σου κάνω το χατήρι Καταλαβε. Όχι θεωρίες Έργα Συγκεκριμένα πράγματα Μαθηματικά ένα και ένα κάνει δύο Πού υπάρχει εδώ περιθώριο Για θεωρίες και για αληγορίε Και για συμβολισμοί Δεν είναι συμβολικό τίποτα από αυτά Συγκεκριμένα Βήματα έκανε ο Αγίο Μακάριο. Πήγε και γύρισε. Και του δες το παστελάκι. Είναι μετά αυτός ο, ο, αυτό το γεροντάκι να μην συγκινηθεί. Είναι μετά να μην νιώσει την αγάπη του Αγίου Μακαρίου. Είναι η καρδιά του να μην δοθεί. Και μετά λένε πραγματικά: Είδα χριστιανό. Να, αυτό είναι χριστιανό. Αυτό είναι χριστιανό. Εγώ τι θα του έλεγα. Α, ο παστελάκι σα αρέσει. Καλά, κάμια φορά θα έρθω και αν προ πουθενά και θα δούμε. Και θα δούμε αν πάω. Γιατί άμα να πηγαίνω και να ψάχνω παστέλια τρει ώρε μακριά να πάω στον. που δεν με βλέπει και κανεί. και δεν θα ακουστώ και δεν θα φανώ και δεν θα επενεθώ. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Άλλο έκανε λέει ψωμία μια μέρα και ζεστα... μύρισε ο τόπο από ζεστά ψωμία και είπε να ειδοποιήσει κάποιον. να, να... να στείλει ειδοποιήσει να έρθει να πάρει κάποιο. Και λέει μετά μέσα του. Καλά, γιατί να τον ειδοποιήσω λέει, με... μέσω άλλου. Α πάω εγώ να του δώσω το ψωμάκι. Γιατί να, γιατί να έχω άλλους Να, να, να θυσιαστώ και εγώ να πάω να τον δώσουμε Να κάνω τον κόπο Και όπως πήγε να του δώσει το ψωμί λέει Στον δρόμο, στο δρόμο Σκόνταψε σε μια πέτρα και άρχισε να τρέχει αίμα από το πόδι του Εκεί που σκόνταψε Έτρεχε λίγο αίμα Και το σκούπισε Και εμφανίστηκε λέει άγγελος Κυρίου Και του είπε ότι ξέρεις κάτι Τα βήματα που κάνεις λέει για αυτή την αγάπη τώρα Γιατί κάνεις αγάπη χριστιανική Τα γράφει ο Θεός. Να ξέρει, λε, ο κόμπο δεν πάει χαμένο, το σημειώνει ο Θεό. Α, χαρά, αυτό μεγάλη ξέχασε και την πληγή, ξέχασε και το πόδι, και λέει: Άμα είναι έτσι, δόξα τω Θεώ, δηλαδή, εγώ το έκανα έτσι απλά και το, ο Θεός το υπολογίζει, τώρα αυτό ένα μικρό δρομολόγιο. Και πήγε. Και την άλλη μέρα είπε να ξαναπάει αλλού. Άμα είναι λέει, έτσι, να κάνω, να κάνω έτσι, να έχω αγάπη σε όλου, να δείχνω αγάπη, να βοηθάω, να μην είμαι λόγια, να κάνω πράξη. Και όπω πήγαινε κάπου αλλού να δώσει πάλι ψωμιά. Ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση αυτό που πήγαινε. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να πάει να το δει, ερχότανε και αυτό έρχονταν τα και συναντηθήκαν στη μέση του θρόμου Και λέει αυτό ο αδελφό, Λέει γιατί ήρθε, του λέει, Πάντερ, Τα μου εγώ στο κελήσιο να σφαίρω το ψωμί. Γιατί ήρθε εδώ και σε. Εγώ ξέρει τώρα, αυτό το θέλει ο Θεό που έκανα, έπρεπε να μου αφήσει να έρθω να κάνω όλο τον κόπο για σένα. Και το απαντάει ο άλλο, Γιατί βρε, Πάντερ, του λέει, συγνώμη. Η πόρτα του παραδείσου μόνο σε ένα χωράει. Δεν μπορούμε να μπούμε εκεί οι δύο. Έκανε εσύ το μισό κόπο, να κάνω κι εγώ το μισό, να κάνουμε κι δύο κόπο, να πάρουμε μισθό από το Θεό. Όχι, λέει, έπρεπε να κάτσει, να ξεκουραστεί. Εγώ έπρεπε να έρθω να σε βρω. Μα τι λες τώρα, έπρεπε και. Και αρχίσανε και λέγανε τέτοια. Και εμφανίστηκε, λέει, Άγγελο κυρίου, και τι του είπε. Αυτή η φαγωμάρα και ο τσακωμό σα είναι σαν οσμή ευωδία απέναντι στο Θεό, Σα λιβάνι ανεβαίνει στο Θεό. Είναι οι μόνοι καυγάδε που αρέσουν στο Θεό. Τέτοιου είδου καυγά από αγάπη. Να τσακώνεσαι επειδή αγαπά. Φαντάσου. Του λέει για άλλου: Μα όχι, πρέπει να κάτσει, να μην, μην κουραστεί. Μα τι λε τώρα και τέτοια. Έχει τσακωθεί ποτέ από αγάπη. Έχει τσακωθεί ποτέ με τη γυναίκα σου, α πούμε, επειδή θέλει να δει αυτή ένα έργο και στη θε ένα άλλο στην τηλεόραση. Και να τσε. Μα τι τώρα, αγάπη μου. Το δικό σου να δούμε. Συνέχεια, συγγνώμη που κοιτάζε τόση ώρα τα δικά μου. Είχα ξεχαστεί ότι άρχισε το έργο που σου αρέσει. Να δούμε τη δική σου εκπομπή. Το έχει κάνει αυτό. Παρά ο καθένα κοιτάει το δικό του. Λέει τι ώρα είναι. Άλλαξε λίγο τώρα, έχει αρχίσει αυτό που θέλω να δω. Αυτό που θέλεις εσύ να δεις Ήταν αυτό που θέλω εγώ να δω Μα τι Τι αυτό που θέλεις να δεις εγώ θέλω να δω Μα εγώ θέλω και η λύση να πάρουμε άλλη τηλεόραση Να πάρεις μια δική σου να έχω και δική μου Και να βλέπουμε ο καθένας ό,τι θέλει ο καθένας Δηλαδή να γίνεται το δικό μας Στο σπίτι το δικό μου Και το δικό σου και ποτέ να γίνει Θυσία ο ένας για τον άλλο Σκέψω να τσακωθούν τα ζευγάρια και να λέει πού θα πάμε διακοπέ, όπου θε εσύ αγάπη στο δικό σου το χωριό, γιατί όλο στο δικό μου πηγαίνουν. Να δούμε και του δικού σου. Και να λέει η γυναίκα, Μα τι λες τώρα, θα αφήσουμε τη, τη μητέρα σου να τη δούμε τώρα. Πάμε, πάμε και θα πάμε και άλλη φορά και στο δικό μου. Και να τσακώνονται, τι είπε, Σαν λιβάνι λέει ανεβαίνει ο τσακωμό σα στο Θεό, Σαν θυσία, Σαν οσμή ευωδία πνευματική. Πού είναι τα τακκή Πού είναι αυτή η τσακωμή, μου φαίνεται. είχα πάει σε μια εκκλησία, ήταν ένας, ένας, ένα γεροντάκι ιερέας, ιερέας που κανονικά αυτός έπρεπε να είναι στη Θεία Λειτουργία πρώτος κανονικά αλλά επειδή με κάλεσαν εμένα για να λειτουργήσω και να μιλήσω ε, μου λέει Πάτε εσύ θα λειτουργήσεις ε... μου το έπελε και ο υπεύθυνος δεν θα, δε θα είμαι εγώ ε, πρώτος στη Θεία Λειτουργία, θα είσαι εσύ εγώ θα κάθομαι στο πλάι σου Φαντάσου τώρα. και το δεχόταν. Του πατέρα δεν πειράζει. Εγώ θα μιλήσω όταν ήρθε η ώρα. Αλλά τώρα τη λειτουργία να είστε εκεί που πρέπει, στο κέντρο τη Αγία Τραπέζη. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, και μερικέ στιγμέ που του ενέβαζα να κάτσει με το ζόρι, δεν ήθελε. Και χαιρόταν Και στο τέλο μου βγάζει μια τέτοια ε, χαρά που τελείωσε η θέα λειτουργία μου. Λοιπόν, Λοιπόν, πολύ χάρηκα που λειτουργήσαμε Και έβλεπα ότι δε, πούμε, δεν το έλεγε υποκριτικά, ψεύτικα να λέει μέσα το ε, χάρηκα, αλλά. Τέλο πάντων, ήρθε εσύ τώρα εδώ πέρα και μα έκανε τον έξυπνο και ήρθε εσύ ο νεότερο και. Όχι, αληθινή αγάπη έβγαζε. Και έλεγα μέσα μου: Θέλω όταν φτάσω και εγώ στην ηλικία του, να έχω τέτοια καθαρή αγάπη που να θυσιάζουμε για το νεότερο και να μην με πειράζει αν χάσω τη σειρά μου, τα πρωτεία μου, την εξουσία μου, γιατί και εκεί υπάρχει μια διαβάθμιση. Κατάλαβατε τι την... δηλαδή υπάρχει μια τάξη. Θα πει τώρα κανεί που ξέρει από αυτά, ότι αυτή είναι η τάξη τη Εκκλησία. Εντάξει, η τάξη τη Εκκλησία είναι αυτή, και η και αγάπη. Μερικέ φορέ, έστω σαν εξαίρεση, μπορεί να πει κάτι άλλο η αγάπη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν εγώ είχα τον πατέρα Πορφίρο στην εκκλησία μου και πε ότι εγώ ήμουν αρχαιότερο, το έπρεπε να το πω: Πατέρα, κάτσε στο πλάι επειδή εγώ είμαι αρχαιότερο. Η αγάπη αυτό λέγεται: Να το πω: Πατέρα, εδώ. Και θα μου λέγει αυτό: Όχι, εσύ να κάτσει και θα τσακωνόμασταν αυτό που είπε ο Άγγελο. Τέτοιοι τσακωμοί είναι οι πιο όμορφοι μπροστά στο Θεό. Από αγάπη χριστιανική να τσακώνεσαι. Όχι όμω από εγωισμό. Αλλά από διάθεση θυσίας Πού είναι τα αυτά ε? Τα ζούμε αυτά, εγώ δεν ξέρω να τα ζούμε Όσοι τα ζουν είναι μακάρι Τε, Τα ζεις, εσύ όσομαι πολλές φορές Τα έχεις ζήσει αυτά και τα προσπαθείς και τα παλεύεις Και είσαι αξιέπαινος και αξιέπαινη Και αλήθεια σου λέω μπροστά σου υποκλίνομαι Και συγκινούμε Αυτή την ταπείνωση που δείχνει πολλές φορές Αλλά μιλάω έτσι σαν σύνολο Στην εκκλησία δεν ξέρω, είσαι, Βασίλη, Χάτζη, Νικολά, τώρα εσύ Βασίλισσα τη Νικολάτο, εσύ είσαι και. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα μας Βοηθάς με τη μουσική σου. Και έχεις και εσύ και εκκλησιαστικέ, αλλά και μουσικές και με εταιρείε διάφορε. Δηλαδή, κάπου ψάχνεις να δεις το χριστιανισμό να βιώνεται, Βρε παιδί μου. Να βιώνεται. Και λες όχι μόνο στα λόγια, αλλά έτσι να βιώνεται σε, μικρές, σε τέτοια μικρά περιστατικά και στιγμιότυπα, που και μικρά να είναι, δείχνουν ε, κάτι πολύ μεγάλο. Που κρύβει μέσα σου ή που δεν κρύβει. Δηλαδή, αποκαλύπτεσαι. Ξεσκεπάζεται η αλήθεια τη ζωή σου κάποια στιγμή. Άκου τώρα ο Άγιο Άγιος, Άγιος Εραπείων ο Συνδόνιο. Το όνομά του ήταν Συνδόνιο γιατί φοράγει ένα εντόνι, λέει μόνο. Και γιατί είχε ένα εντόνι, γιατί όλα τα άλλα τα παπλώματά του και τα λεφτά του και τα περιουσιακά του τα είχε δώσει. Δεν ήθελε τίποτα να έχει δικό του. Τίποτα δικό του. Δεν ήθελε να έχει δική του περιουσία. Ούτε δωμάτιο, ούτε σπίτι, τίποτα. Ένα εντόνι τη λύγεται. Γιατί. Γιατί ήθελε να αγαπά τόσο πολύ που να μην κρατά τίποτα για τον εαυτό του. Όλα για τους άλλους. Και έφτανε στο σημείο από την πολύ αγάπη να πηγαίνει λέει να, να, πουλ, να πουλιέται μόνος του σαν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη για να τους βοηθήσει. Ως πού ένα φίλο του πήγαινε να είναι πουλήσεις σε αυτό το σπίτι. Γιατί υπάρχει λόγο, Πήγαινε τον πουλαγε ο φίλος του καθόταν για 2-3 χρόνια Είχε προβλήματα με το σπίτι, τσακωμού, διαζύγια προβλήματα. Και αυτό με την καλοσύνη του του άλλαζε, του άλλαζε, του άλλαζε. Το, το, το, το μυαλό, την καρδιά του μαλάκωνε. Και λέγανε οι άλλοι: Μα πώ μα έκανε έτσι. Εσύ δεν είσαι δούλο. Εσύ να πρέπει να σε κάνουμε, α πούμε, δασκαλό μα. Είσαι πνευματικό άνθρωπο. Έχει αγάπη. Έχει αγάπη Χριστού. Και ξε, τι λέει στο βίο του. Δεν μίλαγε λέει αρχικά για τον Χριστό, δεν έλεγε πολλά. Αλλά αυτή η αγάπη, η έμπρακτη Των άλλων, τον προβληματίζει και, του, και σου λέει, ρε παιδί μου Σαν το Χριστό κάνεις εσύ Παντά σου, το έχει πει κανείς ποτέ αυτός ένα Αγαπητέ μου, να σου πει κάποιος Ρε παιδί μου, σαν το Χριστό κάνεις Και όταν τους μόνιασε Λέει, όχι, όχι, εγώ δεν είμαι λέει, για τέτοια Ευχαριστώ πάρα πολύ, αφού λέει τα βρήκατε Αφού αγαπηθήκατε, αφού ταιριάξατε Εγώ φεύγω και τα λεφτά που με, που με αγοράσατε, πάρτε τα, γιατί είμαι δικά σα, λέει. Άκουτο, έδωσε πίσω και τα λεφτά που τον αγόρασαν. Μα λέει, Όχι, όχι, πάρτε τα, λέει, πάρτε τα. Και φεύγει. Και ξαναβρίσκει το φίλο του και του λέει, Να σου πω τώρα πήγαινε να με πουλήσει αυτό το σπίτι. Γιατί, Γιατί εκεί λέει, εκεί Είναι ένα αιρετικό, που θέλω να τον βοηθήσω να καταλάβει κάποια πράγματα και να επιστρέψει στην αληθινή πίστη. Και καθόταν δύο-τρία χρόνια στον αιρετικό, τον έσωζε και αυτόν, τον βοηθούσε και αυτόν. Μετά πήγαινε αλλού. Μια ζωή. Καταλαβαίνει. Τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στην καρδιά του και, και άντεχαν. Γιατί για να τα κάνει αυτά, πρέπει να έχει μέσα σου τέτοια χαρά που να τα αντέχει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βασανίζονταν. Δηλαδή δεν υπέφεραν που το έκαναν. Ένιωθαν μέσα του μια άλλη πηγή δύναμη. Οπότε δεν, δεν ένιωθαν στέρηση τραγική. Γιατί είχαν χαρά. Αυτή τη χαρά να μας δώσει ο κύριο. Αυτή τη χαρά τη αληθινή βίωση του Ευαγγελίου. Να ζήσουμε το κύριο, το πιο μεγάλο θαύμα κι εμείς. Να καταλάβουμε μερικά πράγματα, να καταλάβουμε ότι άλλα μα είπε, άλλα κάνουμε. Να καταλάβουμε ότι έχουμε παραποιήσει τα λόγια σου. Ότι μπορεί στα δόγματα να φωνάζουμε και να λέμε ούτε ένα γιότα, ούτε μια κεραία, αλλά δεν είπε μόνο αυτά, είπε και τόσα άλλα πρακτικά που, που στην καθημερινή μα ζωή δεν τα κάνουμε. Να φοβηθούμε λίγο και να έχουμε ένα ερωτηματικό μέσα μα και να πούμε: Άραγε ο κύριο, σε τι θα μου πει όταν με δει. Σε ξέρω Ή δεν σε ξέρω Γιατί θα το πει και σε γερή αυτό Ότι ούκ είδα εμάς Και θα του πούνε λέει μα δεν κάναμε μπροστά σου τόσα πολλά Δεν σα ξέρω παιδιά Δεν σα ξέρω Γιατί δεν βλέπω να φοράτε αυτό που φοράγα εγώ Το λέντιο Αυτή την ποδιά που έβαλε ο κύριος σκέπνη τα πόδια των μαθητών στο μυστικό δείπνο Θα πει εγώ δεν σα βλέπω να φοράτε τίποτα τέτοια Εσείς είστε όλοι άψογοι Όλοι τέλειοι όλοι σιδερωμένοι, περιποιημένοι, Καθαροί Σωστοί Αλλά Υποκριτές Μέσα σε όλα αυτά ψεύτικοι Ενώ εγώ Εγώ δεν ήμουν τόσο αξιοπρεπή σαν και εσάς. Αλλά πως θα δείξεις αγάπη Αν είσαι καθαρός Πως να πας να βοηθήσεις τον άλλο Αν τελερωθείς και εσύ μαζί του Αν δεν γονατίσουν του πλύν στα πόδια Ήμουν μέσα στις σκόνες και στη λάσπη Πως θα γίνουν όλα αυτά Πως αν δεν υδρώσεις Να επισκεφτείς τον αδερφό σου που είναι στο δωματιάκι του μόνος να του πας το παστελάκι του που ζήτησε ένα παστελάκι αυτά θέλουν θυσία, θέλουν κόπο θέλουν περιφρόνηση, θέλουν αφάνεια θέλουν περιθώριο και εσύ δεν τα θες αυτά θες τα κεντρικά μόνο της εκκλησιαστική ζωής τη δόξα, το όνομα τη φήμη τη φύρμα και ο Χριστός τι σχέση έχει με όλα αυτά που, που, που, σήμερα σήμερα καλά συνολή, δηλαδή εγώ πρέπει να, μετα, πρέπει να μετανοώ δημοσίως δεν είναι σωστό τώρα και αυτό το πράγμα νομίζω που κάνω γιατί τώρα αυτά που λέω είναι στην πραγματικότητα μια δική μου ε, σου λέω έχω δει πολλούς πολλούς αγίους ανθρώπους χριστιανούς και σήμερα σύγχρονους ε, γονείς, μητέρες, πατέρες παιδιά, νέους ανθρώπους κοπέλες, αγόρια, παππούδες, γιαγιάδες ε, ε, υπάρχουν υπάρχουν αλλά κάπου λέω Κάπου λέω αυτά που είπα, Ναι, συγγνώμη που, σε... που σου είπα όλα αυτά τα πράγματα Να εύχεσαι να με αναγνωρίσει ο Χριστός όταν με δει και να μην μου πει δεν σε ξέρω Και μετά θα αρχίσετε εσείς να λέτε μα πως δεν τον ξέρει αφού αυτός μας μίλαγε για σένα Και θα σας πει ο Κύριος μην μιλάτε τώρα εσείς δεν τον ξέρω Έλεγε αλλά δεν έκανε εγώ τι να πω πρέπει να σταματήσω να λέω και πρέπει να μετανοήσω και αν θες να μετανοήσεις και εσύ πρέπει να σκεφτείς γιατί, γιατί να μετανοήσεις έτσι, όχι μετάνοια έτσι, χωρίς λόγο συγκεκριμένα να μπεις σωμα, αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε δεν την υλοποίησα την κλώτσισα, αυτή τη δυνατότητα που είχα δεν την αξιοποιήσα αυτό που με κάλεσε ο Χριστός να κάνω όχι αόριστες μετάνοιες δηλαδή μετανώ, έτσι συναισθηματικά για ποιο λόγο μετανιώνεις γιατί, να, γιατί, αν μετανιώσεις συγκεκριμένα, θα διορθωθεί μετά και συγκεκριμένα. αλλιώς θα είμαστε όλοι σε όλη τη θεωρία και του συναισθήματο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα με ανέχτηκε και έκανε υπομονή. Αυτό είναι χριστιανικό πάντω που κάνει. Η υπομονή στον αδελφό σου, κι α είναι και ιερέα και μετανιώνει μπροστά σου και λέει τα λάθη, και εσύ τον ακού και, και τον δέχεσαι και τον ε, συγχωρεί. Ναι, και τον συγχωρεί και δεν σκανδαλίζεσαι, και αυτό είναι χριστιανικό. Είναι, αυτό που κάνει είναι χριστιανικό, το αρεσία, α πούμε. Και μακάρι όλοι να πλησιάσουμε τον κύριο. Αυτό έχω να πω. Ε, αν έχετε κάτι να μου πείτε, θα το πείτε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίληκα Τζινικολάου που έδειξε έμπρακτη χριστιανική αγάπη με την όμορφη μουσική του. Ε, και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Η εκπομπή αναμεταδίδεται. Θα σα το πω στο σταθμό αν πάρετε τηλέφωνο. Ε, καλή συνέχεια και καλή αξιοποίηση κάθε ευκαιρία που μα δίνει ο κύριο να ζήσουμε το ωραιότερο θαύμα που είναι η βιωματική καθημερινή εφαρμογή των όσων είπε ο Κύριος πάνω στη ζωή μας, πάνω στην ψυχή μας, πάνω στο σώμα μας, πάνω στην καθημερινότητά μας. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι.